Εις το όνομα του πατρό και του Υπητοί Πνεύμα Τους. παράκλητη το πνεύμα τη αληθίας του πανταχού παρόν και το πάντα πηδών ας εισαυρώσουν αγαθών και ζωή χορηγός έλυθε και σκήνωσουν εν ημίν και καθάρισουν μα από άσοι και σώσουν αγαθώντας ψυχά συμμών. Καλησπέρα. Εντάξει. Ωραία. Ε, θα συνεχίσουμε και σήμερα και αυτή τη βδομάδα δηλαδή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 Την αρχή αυτού του κειμένου, αυτοί, αυτοί, αυτού του λόγου του αγίου Χρυσοστόμου λέγεται κάτι πολύ όμορφο. Να διαβάσουμε τι λέει. Και γι' αυτό λέει, βέβαια ξεχωρίζουμε από τα άλογα ζώα, επειδή έχουμε λόγο και καταλαβαίνουμε το λόγο άλλων και αγαπούμε το λόγο. Γιατί ο άνθρωπο που δεν αγαπά το λόγο, είναι πολύ πιο άλογο από τα κτίνη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 Είπαμε κάτι στην αρχή, να έχουμε λόγον. Όταν τοποθετούμε έναντι ενός ανθρώπου με τον Α ή Β τρόπο, αυτόν καθορίζεται από ένα λόγο. Ποιον λόγο, της αδιαφορίας του σεβασμού. Τι? Τι είναι ο άλλος για μένα, είναι μία οικονομική μονάδα, είναι ένας πελάτης, είναι ένας άνθρωπος από τον οποίο μπορεί να κερδίσω κάποια πράγματα, είναι ένας άνθρωπο που μπορεί να μου ικανοποιήσει κάποιες ανάγκες και έχω κάποια συμφέροντα,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 τον εαυτό μας στο μέλλον, να προλάβουμε καταστάσεις να είμαστε ελεήμονες και θετικά διακύμειρο προ άλλους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν εν τέλει, δε μας τιμωρεί ο Θεός αλλά εμείς καθορίζουμε τη συνέχεια της ζωής μας πως θα είμαστε. Ο Θεός λοιπόν, τι λέει παρακάτω όταν λέγει προ τον Θεό συγχωρεί να έχει συγχωρήσει τον ομοιοπαθή άνθρωπόν του. Όταν λέγει προ τον Θεό μη των κακών, ον επίησα είτε έκον είτε άκον, ούτε και ο ίδιο να θυμείται τα εναντίον του πτέσματα του πλησίων. Εάν θέλει να μην τα θυμάται ο Θεό, ούτε εσύ να θυμάσαι του άλλου. Διότι εφόσον όλοι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 και έκλειγε έτσι η συγκεκριμένη καρδία και τελικά μία φάρ προσέστηκε η παντρικέ και της θέλω ότι έχει να το κάνω κακό πολύ μεγάλο αλλά δεν μπορώ να λέει μεγάλη Θέλω λίγο να Το ξαναείπατε αυτά, θυμάμαι καλά, ε. Κάποιος το είπε. Εγώ το είπα. Εγώ. Το ατσχάιμερ καλά πάει. Κάτι θυμάμαι τέλο πάντων. Ναι. Το ερώτημα σα ποιο είναι, <σομίως> Τι απόψη να πω, Γιώργο, το λέω εγώ τι δουλειά έχουμε αυτό, Εσεί πώ το καταλαβαίνετε, Η <σομίως> <σομίως> είναι η μοίρα μου, γιατί Δεν το σκεπάζει, λέτε. Σκεπάζει μυχεύει, δεν σημαίνει μυχεύω και κάνω και λοιμόσύνη για μετακτοπημένο. Εξηγούμεθα, <σομίως> παρεξηγούμεθα. <σομίως> λοιπόν.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 Εγώ είδα κάποιον, είχα δανείσει σε κάποιον λεφτά και τον πήρε γιατί δεν έχει. Δεν τα είχαν που δεν Και τον είδα σήμερα σε ένα σούπερ μάρκετ. Με τα Και όταν το είδε, πώ έπαθε. Καλό ρε Νίκο, λέω, τι γίνονται. Μη λέμε ονόματα, προσωπικά δεδομένα. Και και μου δώσα δύο δεκάρια. Τι στάση έπρεπε να κρατήσω εγώ το τα τα πήρα γιατί θα έκανε και εκείνα <laughs> <laughs> αλλά έρχεται άλλο τι στάση η Ευρωπαϊκή να κρατήσει ξέρω και εγώ εσείς πως αισθάνεστε Φρίσο. όχι τι. <laughs> τζάμπα βρήση Δεν <laughs> θέλω να πάρω με τα κρήματα <laughs> <laughs> ο πόνος είναι πολύ φορές ευεργατικός <χαιδεύει> λέμε μερικέ φορέ που έχει μέσα στο, στο λόγο του ευαγγελικό να προσθέσει κακά του άλλου. Αυτό έχει την έννοια να ευεργετηθεί μέσω του πόνου. Εμεί συνήθω νομίζουμε ότι ο πόνος είναι πάντα πολύ ασχοληση και δεν κάνουμε κακόσταν. Αλλά πολλέ φορέ είναι ένα πολύ καλό θεραπευτικό μέσο. <χαιδεύει> γι' αυτό ε, υπάρχουν επίπεδο θεωρητικό, υπάρχει και αυτό που λέμε λόγοι κρίσιμο.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 Δηλαδή τόσο όμορφο. Δεν είχε ούτε κακία, ούτε κατάκριση φαντάζο. Όλοι έχω Ωραία. Και αυτό επίσης είναι πολύ όμορφο που είπατε, οπότε δεν μπορώ να το κρίνω. <laughs> Πάτε τώρα να σας ακούσω κάτι από το μοναφέρος από Λέω Λέει ο Κύριος...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 Για να γίνει κάτι τέτοιο, αυτό κρίνει ο πνευματικός. Ναι, επειδή κάποτε είχε γίνει ένας πατήρς ξένος, το όπως το λένε, είχε γίνει με περίπτωση ο οποίο είχε κάνει αυτά τα πράγματα στον ζωή του και τελικά πήγε σε αυτού του ανθρώπου που τους αντίληψε και λέει μπροστά τους. Και... Έχει να κάνει με το μέτρο μετανία του καθενός, έχει να κάνει με την κλίση και τον λόγο που έχει από τον Θεό καθένα και τι του λέει ο πνευματικός του, δεν ισχύεις <στον> όλου τα ίδια, λέγε Δ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 Στους στους Αυτή στάση με τα στραβά πόδια, που αν τους τρέχεις προσπαθούν κανονικά. <Συξελίδι> Τι να πω. <Συξελίδι> <Συξελίδι> <Συξελίδι> νομίζω άλλο λίγο ακόμα και τελειώνουμε. Έχεις λοιπόν πρώτη και μεγάλη μετάνεια την ελεημοσύνη που μπορεί να... <Συξελίδι> <Συξελίδι> <Συξελίδι> να σε σώσει από πλήθος αμαρτιών.